του κάτω μαρτύριου του τεχμηρίου του λαμβάρου του Αγίου Τάφου ε, αποδεικνύεται ότι υπήρχε πάντοτε επικοινωνία μεταξύ των Ροδίων και όπως είπατε με το προσωνύμιο Χατζής όπου είχαμε πολλές προσυνηματικές θεωρίες, δηλαδή επισκέψεις Ροδίων εις τον Πανάγιο Τάφο αυτό τους διευκόλεινε βέβαια και το μέσο συγκοινωνίας με τα διάφορα πλοία που ήταν πιο εύκολο να έρθουν τότε. Ε, και νομίζω ότι η σημερινή αυτή συνάντηση η παρουσία της κυρία Μαλλοπούλου και το ενδιαφέρον το δικό σας ότι πλέον θα αναζωογονήσει τις προστινηματικές θεωρίες ότι πρέπει να σομολογήσουμε ότι σήμερα α, ένα των διεθνών κοινοπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή μας γενικότερα. Ο κόσμος έχει αντιληφθεί τι σημαίνει παγκοσμιοποίησης, έχει αντιληφθεί τι σημαίνει νέα τάξη, ότι πρόκειται πλέον περισυγχύσεως, επέρα αυτού πρόκειται, και ο κόσμος πλέον δεν μπορεί να ελπίζει από τις πολιτικούς όλου του κόσμου ή από τους πολιτικούς ηγέτες, ότι αυτοί είναι άνθρωποι και αυτοί είναι στις σχέσεις της Ελληλίπης αλλά έχει αντιληφθεί πλέον ότι το καταφύγιο τους είναι κάπου άλλο και το καταφύγιο τους είναι κυρίως η Ορθόδοξη Μόλετησία αλλά και οι πηγές της Ορθοδόξη Μόλετησίας Χριστιανικής και η καθεαυτού πηγή ε, παρηγορίας και ελπίδος είναι η Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό και η Ιερουσαλήμ βρείτε η, η πνευματική πρωτεύουσα όλου του κόσμου και είναι η μοναδική πόλη στον κόσμο η οποία ε, αναγνωρίζεται ως Αγία έρα για όλες τις θρησκείες και για όλο τον κόσμο. Καμία άλλη πόλη δεν έχει αυτό το προνόμιο